Καιρό έχουμε να πούμε mm, Αυτός μας έλειπε τώρα Τσιου! Άλλο τον να αετός Και άλλο να τον κάνεις <Τιου>! Άλλο το να θωρείς κορφές Και άλλο να τι φτάνεις Τσιου! Τσιου! Είναι τον εκκλέστο να ετώ από που πετά και βρέχει <Τιου, τιου. μόνο να κλέσαι ένα πουλί από που φτερά δεν έχει Τι έγινε Ξαφνικά Τι που επιστρέψαν όλοι Καλά ο πρώτος μάλλον ζούσε ανάμεσα στα κοντοσούβλια Ζήκε ο άλλος Μα γι' αυτό έκανε πίθεση ο Καραμαλής χθες. Γιατί Έχει δει την τιμή στο σουβλάκι <Φιώστε> Α, καλά. Ναι, ναι, ναι. Τα πήρω, άνθρωπος. Ε, Κάποια στιγμή, 1, 2, 3, 5, 10. Άντεξε αντέχεις. το ένα. Άντεξε. Ε, κάπου όπα. Κάπου Λε μέχρι όπα. εδώ. Άξ όχι. Πόσο έχει, 4 ευρώ έχει φτάσει. Το Τρία κεράκια. Τρία κεράκια. Πού είσαι εκεί, Κύρκο, Πόσο έχει το σουβλάκι. Τρία <Στε> ευρώ. <Στε> δεν αντέχεις Πά στην Κρήτη και τα χώνει. Λε για Δύο ευρώ το καλαμάκι, παιδί μου. Τροσβολμόν. Καλαμάκι εννοώ αυτό που είναι στο όριο. ξυλάκι, το κρέα. Αλλιώ. Πριν μα ακούγεται Για να καταλάβετε. Όχι που ρουφάμε. Δεν κάνει δύο ευρώ το αυτό που ρουφάμε. Δεν άντεξο καναμάκι. Δεν πάμε, πάμε Και σε πάθο εχθέ είχε να μιλήσει για 10 χρόνια. Είχε μιλήσει δύο φορέ. Κάπου όμως. είχε μιλήσει ξανά, φορές, νομίζω, στο κάπου. δημοψήφισμα. Και τώρα τα εθνικά κεφάλαια δεν είναι για να μιλάνε. Τι είναι να πηγαίνει στα παράθυρα. Ναι, αλλά Τι τον είπε εδώ αετόπων. Λέει Γεωργιάδη να γίνεται μαϊτανό ξεφτιλά. Δεν είπαμε να γίνεται μαϊτανό αλλά και ξεφτιλά. Αλλά. Ναι, αλλά δεν πρέπει. Βέβαια, Έχουμε ρήγμα. Πάμε. Ρίγμα, ρήγμα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε ρήγμα. Εντάξει. Στο κάπνι των Λίγο, βέβαια, να διαβάζει τα πολιτικά, το βλέπει ότι έρχεται. Μια ο Ρουσόπλο, μια ο Παυλοπλος, μια ο Καρδάκη. Και ο Παυλόπλο είχε προηγηθεί. Και ο Αντόναρο. Ο Αντόναρο στο Twitter. Στο Twitter ο Αντόναρο κάθε μέρα προβλέπει οι εκλογέ, η πτώση ή η μιτσοτάκη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ε, εντάξει. Πέφτανε κάτσε. Ε κάποια στιγμή να μπει το παγ Ε, το, το, ωραίο ότι, <laughs> το ωραίο είναι ότι οι Σιριζέοι γουστάρουν τρελά καραμαλί. Το ξέρουμε αυτό το φλερτ. Και είναι με την καραμαλική Νέα Δημοκρατία. <laughs> Νομίζω σε... βαθιά, κάπω όλοι γουστάρουμε καραμαλί. Σου θυμίζει μια Εγώ, άλλη όχι, εποχή, μια όχι, όχι, όχι. Γιατί, αυτή τη γλίτσα, νάπλα, την άπλα, την πίχλα, το, το, το, το, το, το, το, το τσουφλάι, τη λίγδα όχι. που λε τι ωραία που μα απασχολούσε μόνο αν θα πήγε του ταβαντζείς στον Παϊρακτάρι Γιατί με, με Παπανδρέου είχαμε βάσανα Το Γιώργο Παπανδρέου Όλου του Παπανδρέου Δεν είναι το ίδιο Εγώ με, με του Παπανδρέου Με τον Γιώργο Παπανδρέου είχαμε ναι Είχε το άγχο να βάλει το, βάλ, το δάχτυλο στην αλυσίδα να θα Άλλω να γυρίσει τον Παπακανό. Το έκανε. <laughs> είχε άγχη τέτοια τέλο πάντων. Τον και αλήθεια και όχι. τον Καραμαλή, είχε λαϊκά ωραία. Πιο κοντά σε εμά πράγματα. Ναι, εντάξει. ότι Τιν τη Παρέα είναι. Ήταν όλο το πιο κοντινό σε Ανδρέα Παπανδρέου Πανδρέου είχαμε. Ο, ο, ο Καραμαλή. Ναι, ωραία. στο άτιτιτιτλο. Γι' αυτό τον στηρίζουν οι Σιριζέοι. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που από Λένε θετικά για τον Καραμαλή. Είναι με την καραμαλική Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουν να κυβερνήσουν. Αλλά ψηφίζουν τα νομοσχέδια τη Μ'τσοτακή Νέα Δημοκρατία. Γιατί χτες ψήφισαν το νομοσχέδιο του Άδωνη για τα ναυπηγεία. Ναι, ναι. Που τα κάνει οικονομική ζώνη χωρί συνθήκε, χωρί εργαζόμενου, χωρί χρέη. Χαρίστηκαν τα χρέη. Μα συμφωνούν και οι εργαζόμενοι. Ναι, το, Μ, <laughs> το, <λέει laughs> το, το λένε τα μέσα ενημέρωση. Ναι, άρα εντάξει, okay. Καραμαλίζει λοιπόν χτε έτσι, να τον ακούσουμε τον Εθνάρχη μα. Μάλλον τον ανυψιό του Εθνάρχη. εθνάρχη. Ναι, δεν έχει γίνει Εθνάρχη ακόμα. Το γιατί αποκλείεται. Καλά θα γίνει, γιατί όχι. Όπω η Εκκλησία αγιοποιεί διάφορου, έτσι και η πολιτική ζωή του τόπου εθναρχικοποιεί διάφορου. Κοίτα, με, με κυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη δεν θα μπορούσε να είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Καραμαλίζη. Ανδρουλάκης ο δεν πάει με κανέναν. Έτσι Ωραία. Με κυβέρνηση Τσίπρα, ανδρουλάκι δεν θα μπορούσε <laughs> να πάει ο Καραμαλή πρόεδρο τη Δημοκρατία. δεν θα μπορούσε. Δεν θα το ευχόμασταν. Ε, όλοι θα το ευχόμασταν. Ποιο δεν θα το ήθελε, Πες μου όλα. Δημοψήφισμα όλη. τώρα. Πότε? Τώρα. Σε ένα τέταρτο. Ξεκινάμε. Από... Ε, δημοσκόπηση. Να βγάλουν οι εφημερίδε. Έγκυρη δημοσκόπηση. Α, τόσο. Σε <laughs> <θες> που γίνονται. <laughs> τόσο. Ο Καραμαλή λοιπόν χθε ζήτησε, ζήτησε να έρθουν όλα στο φω. Διάβια και διαφάνεια είναι άλλωστε θεμελιώδη ζητούμενα. για σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο ακόμα περισσότερο όταν προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως το θέμα είναι τόσο βαρή και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιέ ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα φως λοιπόν Άπλετο φως. Αρχή διάστηκε να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας που είναι αδιανόητο. Εκεί; απαντώ εγώ. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώ το ενέκριναν. Είπε εδώ αδιανόητα ανόητο. Το λέει με τέτοιο τρόπο που λέει ότι αυτό που έγινε είναι τέτοιο. Ενώ λέει ναι, δεν μπορεί να έχει γίνει, αλλά το λέει με τέτοιο τρόπο ότι εσεί το κάνατε. Το κάνατε και άραγε. Στην κυβέρνηση. Τέτοι. Και έχουν βγει σήμερα τα καραμαλάκια διάφορα και λένε ότι δεν εννοούσε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστας Καραμαλής, βγαίνουν οι μτσοτακικοί και λένε τα δικά του. Και ξανά το ζούσα εγώ αυτό και παλιά. Με Ο, το μτσοτάκι, τον μπαμπά. Με πάλι με τον Εύερτ τότε. Με την Ντόρα Μπακογιάννη, μτσοτακική, καραμαλική στη Νέα Δημοκρατία και ξανά μανά. Εμένα με κέρδισε στο Ιωβόλες Ε, ναι, νοείται Το Ιωβόλες με πήρε πάνω του. Ε, ναι, ναι. Ε, λέει, εντάξει, δεν τα χρόνια στη Ραφήνα δεν πάνε χατέλα Όχι, ένα. βέβαια Το νόμισε ότι είναι στο PlayStation UFO, όχι Κάνει κα, και μια ώρα διαβάζει ένα άλλο ψησικό Κάτι, κάτι. έστω, κάνει σταυρόλεξα που έχει δύσκολε. Ναι, ναι, Το έχει πάει σε άλλη πίστα Ε, ναι, πλάγε κάνει τώρα. Γενικώς, ε, δεν πάει στα Σουντόκου που είναι αριθμοί τέτοιοι. Εκεί, Αμερικάνικα. Σκανδιναβικό. Δυσκολίε. Ναι, εννοείται. Σκανδιναβικό που είναι τη μόδα. <laughs> ναι. Η πολιτική ζωή είχε ενδιαφέρον. Και τα Αμερικάνικα απέκτησε... είναι τη μόδα που το σκεφτό. Okay, όλα τη μόδα. Πατέλησμο στο Αλλά παίκτησε ένα ενδιαφέρον από χτε γιατί έχουμε και αυτά τα εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν όλο ολοποιητικό. Στο ημύφο. Εκεί ναι. ατμοσφαιρικό. Στην ένα λαμπατέρ στην Κρήτη. Σκηνικό. Αντικριστό. Γύρευε, τι θα είχε φοιτητά, τι δηλαδή, θα είχε φάει πριν. Για να οφτες, πατά, δηλαδή, σκέφτο το καραμαλί και γύρω-γύρω το αντικριστό να ψύνεται. Κατόμβι. Αρνιών. Ε, εντάξει. <laughs> για να τα πει όλα αυτά. Και τι θα τα κάνουμε. Ε, και τα και τα τα τα όχι, ναι, Είναι η πρώτη πέμπτη τη σεζόν. Oh, πούμε, καλή είναι. πέμπτη. Καλώ. Εσύ <laughs> είναι η πρώτη μέρα στο στούντι εδώ. Σε καλώ ορίζουμε, λοιπόν. Καλώ σα βρήκα, λοιπόν. Έχουμε εδώ μεταγραφέ. Το πρόγραμμα το καινούριο. Η Λμπεράκη. Χαμό. πριν Πρινγκαντόνα. Είναι και άλλοι και το Σαββατοκύριακο, αθλητικά, πάρα πολλά. Καντονάτι που ήταν ποδοσφαιριστή, δεν είναι. Ναι, ο Καντονάτι, το έρικ. φέραμε Α, εδώ. Ένα-δύο Πέμπτη έτσι να το πει. Ναι, λίγο σιγά-σιγά, σιγά. αλλά το, το πήγε πολύ σιγά. Το ψηλά. πήγα, αλλά μου το δώσε και στο πιάτο. Σωστό. Δεν ήθελα το χρησιμοποιήσω. Πώ ξεκινήσαμε σήμερα με του Αετού. Με του Αετού. Και του καραμαλίτου Αετού. <laughs> Πώ δεν είπε, γήπε. Και του καραμαλίτου Αετού και του Μητσοτάκι του μπαμπά που είχε πει μια μαντινάδα επίση. Με τον Εκλέη τον Αετό. Ο AKD, και ο Καραμαλής παρομοίως στο Μητσοτάκη με αετό ναι. θα ακούσουμε τώρα εδώ τι πραγματικά αετός είναι ο Μητσοτάκης Στη πόρτα της Αγιασοφιάς που σφάλισε εν ενός αγγέλου χέρι Διπλοσφαγμένος έπεσε ο δικέφαλος. Α. Απ' τα μαχέρι. Αχ, στη Στην πόρτα της Αγιασοφιάς παράζοντας με ματωμένα στήθη Τις δυο φτερούγες άπλωσε ο δικέφαλος. Πετάμε στα σύννεφα. Και πάλι ορθώσε στήθη Και στίχιος Και θέργευσε. Και πλήθηνε ο νεκραναστημένος. Και έγινε ο ένας μύρια αιτή δικέφαλος στο δουλωμένο γένος. Και, και, και πέτασε στα πέρατα και φόλιασε ενώπου και τον Κρύβει εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο σε μοναστήρι, σε κλεισιά. Πάτε λοιπόν, ο έντη ουρανή, το όνομά σου. Και σ' Άρχοντα και σε φτωχού καλύβι Δηλαδή στον καθένα μα, αυτόν τον Άρχοντα μικρό, μέσα στην καρδιά του, τι ανέλαγε, παλόταν ο δικέφαλο. το προσδοκία τη ελευθερία. Στην πλάκα του μοναστηριού τον σκάλισε καλόγερο τεχνίτη. Νιώθω πολύ ωραία. να φυλαχτό το φόρεσε στα νύμπορο παιδί τη. Ξίδι, λυπάμαι. Στον αργαλιό τη καθιστή μερόνι θα τον η βοσκοπούλα Το ιδρωμένο τη σέρτνε. Περήφανο ο Άρχοντα τον έδεσε στο δαχτυλίδι βούλα. Με βρώσιμο χρυσό στην έβια. Κρεμάστηκε από τα νύχια του τακείμεντο της Παναγιάς Καντήλη. Κρεμάστηκε από του τη Παναγιά Χριστού το τετραβάγκελο γραμμένο με κοντήλη. Γαμπάω ακόμα μερικέ φορέ. Τέσσερα μαύρα τέλειωτα εκατόχρονα. Βουβό και αποκριμένο. Κλωσούσε την εκδίκηση ο δικέφαλος στο δουλομένο γένος. Ναι, θέλω να ***ω τους Έλληνες. Ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο αντίλαλος στα τσακίδια. Ως πότε, παλικάρια. Φύγετε αρκετά. Και μύρια αιτή δικέφαλοι φτερούγισαν από σπαριών, δικάρια. Πω πω ***αν. Δικέφαλος. Α, Όχι. Α, τι. Ο, της Να. Δικέφαλος λοιπόν, εδώ ακούσαμε τον Άδωνη, να υπερασπίζεται τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αυτό το πείμα. Γιατί θα μπορούσε κάποιο. θα μπορούσε, κάποιος κακοπροαίρετος ενδεχομένω, να πει δημούτσινο, γιατί δικέφαλο Γιατί η παράδοσή μας, Ά, λέει... αυτό επιτάσσει Εκεί λέει, και λέει η παράδοσή μας, τον... λέει Χιά, η χιάδη παραδοσιακό είναι <laughs> Εδώ το έχουμε σε δικέφαλο, τι θες τώρα Τι να έχουμε σε δικέφαλο και τον, <laughs> τον ΠΑΟΚ Ωραία, έχουμε και Σήμερα το πριν λίγο στο press room ρωτήθηκε ο κύριο Οικονόμου. <laughs> σύμπερ, και, και. άντε και ρωτήθηκε. Και, και, και, τι ξεστόμιζε. Και Ενησία, <laughs> αλήθεια έχει πει αυτός ο οικονόμου αυτό το press Έχουν με δίκιο έχουμε <laughs> όλα αυτά τα χρόνια. Διάφορου. Έχει πει. Τι. Ότι καλημέρα. τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ναι, καλά. Και αυτά, τα Είμαι, είσαι <laughs> είσαι Επίσης λέει ότι σήμερα είναι πρώτο του μήνα, ξέρω εγώ. Το για σιγουριά. Αλλά πετυχαίνει. Ρωτήστε λοιπόν λίγο πριν για το όλο αυτό που έγινε με τον Καραμαλή. Ελημέρα κύριε Πρόσωπε, <συ restriction> <συ estadounid Limited> θα ήθελα παρακαλώ ένα σχόλιο για την χθεσινή παρέμβαση Καραμαλή και ένα σχόλιο για, το, ε, για τους κύκλους πολιτικούς και, και δημοσιογραφικού που ερμηνεύουν ότι αυτή η παρέμβαση ήταν άδειασμα προς τον Πρωθυπουργό. Κανένα άδειασμα προ τον Πρωθυπουργό και καμία αχμή προ την κυβέρνηση δεν υπήρχε στην χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Αν διαβάσει κανεί προσεκτικά την παρέμβασή του, θα δει ότι κινείται στο ίδιο μήκο κύματο που κινήθηκε από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. <Συκλή> <Συκλή> δηλαδή λέει η κυβέρνηση ότι είναι τόσο ο Πρωθυπουργό που δεν μπορεί να ανέβει στα βουνά και τα βλέπει και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο λένε. Έχει αφήσει καρχά βουνό που δεν έχει ανέβει. Ναι. Όχι. Α. Δεν εννοώ τι φορτιέ που ναι. πήγαινε με τα τελικόπτερα. ενώ τι εκδρομέ. Εδώ κύριε Σικονόμου τα βλέπει όλα ίδια. Δηλαδή αυτό που είπε ο καραμαλιστέ, με όλο αυτό το σάλο που έχει ξεσπάσει είναι ίδιο με αυτό ακριβώ που λέει η κυβέρνηση. Mm. Ναι. <τάξ>, δεν, πρέπει δε να ασχοληθούμε. Τρει χρόνια τίποτα. <laughs> τίποτα κακό. Υποκλοπέ δεν έγιναν. Η ακρίβεια δεν έχει. Ε, στον κορονοϊό τα πήγανε καλά. Δηλαδή τίποτα. Μισό κακό έχει αυτή η κυβέρνηση. Όχι. Μισό. Όχι. Δεν λέει ολόκληρο. Όχι. Και Τι που ποτέ. λέει πρωθυπουργός έχουμε κάνει κάποια λάθη Αλλά δεν λέει πια ακριβώ. No. Α είπε έτσι παρακολουθήσω ήταν είναι, λάθος στι, Είναι ότι της δεν λογικής ότι είναι ο Λέγε εμέλου. λέγε κάτι θα μείνει Δηλαδή από την πολίτη τέτοια σου λέει Α μα λέω ε, δεν έγινε είναι, είναι νύχτα Είναι, είναι νύχτα είναι, είναι Κάποια σχολή. στιγμή θα πιστούν ότι είναι νύχτα Είναι μια σχολή Ο Καραμαλής είναι πολύ ωραίο αυτό που έκανε και μας δίνει εδώ και δουλειά και θα μας απασχολεί okay, τις επόμενες πολύ, μέρες και είναι αλλά το πίπερο στην πολιτική θα ζωή ήθελα του τόρου και αυτό μόνο που έκανε είναι αρκετό δεν είναι μια συνέντευξη τόρου να δώσει ας πούμε, θα, θα τέργει η ευκαιρία με, φαντάζομαι θα το ζητήσουν όλοι αλλά δεν νομίζω να ξαναμιλήσει τώρα yeah. ε, στις εκλογές καλά έχει μεγαλώσει και όλας δεν είναι ένας και ενέργεια όχι Ωραία όλα αυτά που είπε χτες εντάξει, έχει και το ναι. Αλλά όμω. It. Δεν πρέπει να απαντήσει και για το σκάνδαλο υποκλοπών τη Vodafone που έγινε πριν από λίγο καιρό. Έλα, καλή μέρα και αυτό μίλησε, επειδή ήταν έμπειρο. <laughs> Ήξερε τι έγινε με τον Βασίλη. Για τη την αυτοκτονία του Τσαλλικήδη που δεν έχουμε μάθει ποτέ τίποτα. Εντάξει, συνέβη και κάποια Συνέβησαν πράγματα. Είχαμε κάνει τρίγωνα τότε εκεί με πρεσβεία στην Ελλάδα. Τα και κάτι με το βουλγαράκι συνέντευξη τύπου που αναλαμβάναν ευθύνε με τα δύο χέρια του. Ωραίο το απλό να ζητά να πέσει τώρα και σωστό και πρέπει να πέσει. Δεν θα πέσει γιατί σε τέτοια θέματα δεν πέφτει. Αλλά έχει και ο ίδιο θέματα. Θα μπορούσε να ρελάνσει του μιτσοτάκι να βγει να πει εσεί με τις τι υπολογιστέ. Άπλεμαι το, Άπλε το φω και τότε. Νομίζω θα το πούνε. Λε. Το λένε ήδη. Εφείλιο να γίνει το σύστηγλο, μακά. <laughs> <laughs> Χαρά που θα μας δώσει. Ε, φίλος. Ε, φίλος. Ε, ε, μα δώσει. Εμφίλε. Εμφίλε. Εσωκομματικό εμφίλιο. Τέτοιο. Κάπω <laughs> <laughs> <laughs> έτσι. Μα βήματα. Χθε στη Βουλή λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πού πάμε. Ξηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία oh, Μόνο από αυτά τα κόμματα Μονιασμένα, ούτε, oh, ούτε το Πασόκ δεν ψήφισε Ούτε το Πασόκ κουκουέ, Μέρα 25 ήταν ο Βελόπουλος Παρών Μέρα 25 πασόκουκουέ, όχι Και ψήφισε για τον Αναυπηγή Αλευσίνα, Που είναι η οικονομική ζώνη Χωρίς εργαζόμενους Τους μηδενίτς θα τους ξαναπάρει θα πάρει άλλους. Και μειώνει και τα χρέη. Ξέρουμε τι συνθήκε που θα πάρει του καινούριου δικαιώματα. Και θα φτιάχνονται και κάτι για του Αμερικανού. Υπάρχει νέο φάση. Τι κάνει, αλλάζει η αφημία. Αυτά τα φημία. Που αλλάζουν, Και εξαγνίζεται η επιχείρηση και δίδεται στου καινούριου. Αυτό ψήφισαν όλοι αυτοί. Είναι ο Άδων Ισπάνο, ο αρμόδιο υπουργό αναπτύξεως Και έχει μιλήσει λίγο πριν ο Γρηγοριάδη, ο ηθοποιό και βουλευτή, ο κλέο Γρηγοριάδης Έχει μιλήσει κατά του νομοσχέδιου και τα λοιπά. Αντιπολίτευση. Και βγαίνει ο Άδωνη για να την πει τώρα στον Γρηγοριάδη. Φθηνό λίγο. Με την ιδιότητα του βουλευτή, μιλήσει ο άνθρωπο. Ναι, ο, ναι ο για το να ποιος. τον θυμηθούμε. Το το Προφανώ είναι βουλευτή. Δεν το είπα. Αλλά για να έρθει στο νου μα, όσοι δεν τον ξέρουν, είναι γνωστό, το οποίο και αγαπητό. Έχει παίξει πολλά σύριαλ κτλ. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνη. Θέλει να την πει τώρα στον Κλέονα Γρηγοριάδη. Και τη λέει ω εξή. Κύριε Κλέονα Γρηγοριάδη, οφείλω να σου πω ότι πάντα τον βλέπω. Ανθρώπου αριστεράς να κάνουν αυτά παραλυρήματα σας θαυμάζουν, σας θαυμάζουν μας κατηγορήσατε και εμένα προσωπικά ως υπαλλήλου του Βαρδινογιάννη έτσι δεν είναι Ας... αν κάνετε είπατε και τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάτσι αν κάνετε ένα απλό Google search στη Wikipedia να δούμε το βιογραφικό σας έχετε παίξει σειρά serial στο Megachannel ιδιοκτησία τότε Βαρδινογιάννη και στο Star Channel ιδιοκτησίας Βαρδινογιάννη Με ένας από τους δυο μας υπήξη, πάλι εσύ. Αυτό είναι σοβαρό. Τώρα δηλαδή του την είπε. <laughs> είναι σοβαρό πολιτικό μια κυβέρνηση. Τον κατηγορεί τον άλλο επειδή ήταν Ιθοπέλα. Δεν ψήφισαμε για αυτό τον Άδωνη, <laughs> μην μπερδεύεσαι. Ε... Δεν ψήφισε κανεί τον Άδωνη για να είναι σοβαρό υπουργό πολιτικό μια κυβέρνηση. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Δεν τον ψήφισαμε τελεία. Το ψή... Τον το ψήφισαμε. Αλλά το ψήφισε. Το ψήφισε. για τον Τζέρτζελο, για το κρασάκι okay, okay. για τον Καφέρ. Ακόμα κάτι χάζει. Ακόμη και αυτό. Εδώ έχει κάνει Έχει πάει level πολλά πάνω. Ε, τι θα πήγε. Δηλαδή, κατηγορεί, επειδή τον κατηγόρησε πολιτικά, είναι ένα πολιτικό χαρακτηρισμό σε αυτόν τον τόπο, Είσαι υπάλληλο του τάδε, mm. Το λέμε. Mm. Για πολιτικού, δημοσιογράφου κτλ, κτλ. Και τον κατηγόρησε προφανώ πριν ο Γρηγοριάδη και βγαίνει και του λέει: Εσύ σε Του Άρα, Το Μέγκα το του Βαρδινογιάννη, ήταν κι άλλο νό, το Μέγκα, βέβαια. Άρα είσαι υπάλληλο του Βαρδινογιάννη και του Στάρ. Άρα εσύ υπάλληλο, δεν είμαι εγώ. Ήταν και του Μπόμπολα, άρα χρωστά στα 2000 στην αντιχειοδό. Ναι, έπρεπε να, του πει, θα, να το πάει λίγο παραπέρα. Είναι αυτό επιχείρημα που το λέει κάποιο στη Βουλή για να βάλει στη θέση του τον άλλον, ότι είναι υπάλληλο κάποιου. Αυτό που με κάνει έξαλλο είναι η στάση του Γρηγοριάδη μετά, που δεν βγήκε να του πει και εσείς εσεί που πουλάζανε ο γυλαίκα ας πούμε, και βιβλία του Χίτλερ. Άρξη να βγει. Για, πάει... για να πάρει λίγο μπρο το θέμα. Ξεκινάει η ζεζόν. Κάπω λίγο να ξυ... Δηλαδή, Σεπτέμβρη εκπομπέ. Τον λέει και εκατομμυριούχο. <Καισαι> Ποιο, Ο Άδωνη τον Γρηγοριάδη. Α, καλά. Δεν ξέρω πώ το. Ούτε ξέρω το αποθενέσχεσαι και τα υπόλοιπα. Προφανώ είναι ηθοποιό χρόνια. Φαντάζομαι θα έχει. Καλά, μπορεί να έχει προσωπική περιουσία. Ναι, δεν τα ξέρω. Ο πατέρα του είχε Ναι, όλα αυτά. Και αυτά τώρα γίναν στη Βουλή χτε και, τεκμηρι... και γράφτηκαν στα πρακτικά. Και τον αποστόμο υποτίθεται του Άδωνη ότι είσαι πάλι του Βαρδινογέντου. Τέλο. Αλλά το συνέχισε, είχε και δεύτερο μέρο. Άρα λοιπόν, τον άρχεσαι εδώ, με καταθέσει εκατομμυρίων στην τράπεζα, η του Βαρνιό Και να μας κάνει αυτό το παραλήρημα πάει πολύ. Και ψυχοπονιάρης αριστερός, και εκατομμυριούχος, και υπόλεια του και πολέμες του Όλα μαζί δεν γίνονται εκεί. Η υποκρισία τη αριστεράς κάποτε θα τελειώσει. Δηλαδή, όποιο είναι υπάλληλο του Βαρδινογιάννη, του Λάτσι, εφοπλιστών, βιομηχάνων, βάλω τι θες, Μεγάλο σχημόν αυτού τόπου. Δεν μπορεί να κάνει κριτική. Απαγορεύεται. <χω> Σήμερα με τη λογική. Επίση, ο Γρηγορέα είναι ηθοποιό. Ποιο έχει τα κανάλια εμεί, <χω> οι βιομηχανοί. έχουν, οι φοπλιστές. Δεν θα ήταν <χω> ο <χω> Βαρδινογιάννη, <χω> <ο Βαρδιόνις, χω> <χω> <Κώκαλης, χω> θα ήταν ο <χω> Κόκαλη. <Κώποιο ο Κύριο χω> θα ήταν ο Κυριακού. Θα ήταν κάποιο που θα ήταν. Ο Μέγκο, ο Μαρινάκη. Ο Μαρινάκη άλλο θα ο Γρηγορέα που είναι ηθοποιό. Προφανώ, δηλαδή... προφανώς, βέβαια, για να το πάρουμε και σοβαρά, προφανώ το ρίχνει εκεί, γιατί ο Ριγουριάδη ήταν φανερά και νόμιμα υπάλληλο του Βαρτινογιάννη. Προφανώ τη ρίχνει την μπάλα εκεί, γιατί αυτό που εννοεί ο Ριγουριάδη δεν είναι αυτό που ήταν ε, ο ίδιο υπάλληλο. Εννοεί άλλη εργασιακή σχέση. Επίση, ο Άδωνη δεν δε, δε δε διέψευσε ότι είναι υπάλληλο κάποιου Άδωνη. Άρχισε να λέει ότι εσεί υπάλληλοι του Βαρτινογιάννη. Καθρεφτάκι. Ναι, και βεβαίω καταλαβαίνει ο καθένα ότι είτε είναι ηθοποιό κάποιο, είτε και είναι υπάλληλο στου ολιγάρχη του τόπου. Δεν είναι το ίδιο με να είναι υπουργό υπάλληλο. Που αποφασίζει, βάζει υπογραφή. Γιατί ο συνήθω ήταν ο Γρηγοριάδη εκεί, ναι. δεν ήταν ω βουλευτή του ΜΕΡΑ25. Αποστομωτικά ήταν όλα αυτά. Πολύ, πολύ. πολύ. Θέλω να πω ότι. Αυτό τα επιχειρήματα στη Βουλή επετέλεσαν και ανέβη το επίπεδο. Με εξέπληξε αυτό. Τον είχε για παραπάνω τον οποίο είχε προσδοκίε. Όχι, καμία. Νόμιζα ότι θα κινιόταν λίγο πιο. Έξυπνα. Δεν χρειάζεται πια. Έχει καταλάβει που απαιτείται. Ναι, αυτό ακριβώ. Δεν χρειάζεται κανένα τίποτα άλλο. Θα τσιμπήσει ψήφου. Και με αυτά. Ο κύριο Οικονόμου, μετά την πρώτη απάντηση που έδωσε για τον Καραμαλή, κυβερνητικό εκπρόσωπο, σήμερα πριν λίγο στο πρέσβη ρουμ, έδωσε και δεύτερη. Κύριε εκπρόσωπο, αυτό που λέτε σήμερα δεν συνάδει με τις χθεσινές, ε, κυβερνητικές διαρροές, τι χθεσινέ κυβερνητικέ διαρροέ, σε ό,τι αφορά, ω πρώτη αντίδραση εννοώ, στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργό, ο κύριο Καραμαλή. Δηλαδή, είναι σε διαφορετικό μήκο κύματο. Υπήρξε μια ενόχληση, μια μηχανία χθε το βράδυ. Δεν υπήρξε απολύτω τίποτα. Ο Κώστας Καραμαλή είπε αυτό που κάνει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και που είναι το αυτονόητο για κάθε πολίτη και κυρίω για κάθε πολιτικό τη παράταξή μα. Δεν ανεχόμαστε να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή. Θα αξιοποιήσουμε τι θεσμικέ δυνατότητε που έχει η δημοκρατία μα, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Κανόνε, νόμοι, σύνταγμα, για να φτάσουμε στην άκρη του νήματο σε αυτή την υπόθεση. Όχι, τα ίδια λένε. Τι ρωτάνε, και κάναν και τρίτη ερώτηση, τον στρίμωχαν εκεί, αφού τα λένε τα ίδια, το έχετε καταλάβει. Έτσι κι άλλο ο οικονομό λέει τα ίδια. και ο Μητσοτάκη. <σκάσαι> <σκάσαι> <σκάσαι> Αλλά και το μητεί, τον οικονομό τον ακούσω είναι μονότονο πράγμα. Επαναλάμβανε. Είτε τα ακούσει σήμερα είτε μετά από 10 μέρες Έχεις την αίσθηση ότι ακούς το ίδιο. Σε πρόσωπο. Όχι, έχω γνωρίσει κι άλλου τόσα χρόνια. Πώ είναι η Βόρεια καλά, εντάξει. Καλά, σε χαιρετάει. Έχει τουρισμό. Πήγαν καλά με τα βάουτσερ, αλήθεια είναι. τον ήταν, 150 γίνεται Ε, το Όλα πέρα, αυτά ναι, ναι. πάνε στι επιχείρησει. Καλά, βέβαια δεν ξέρω και πώ πάνε. Δηλαδή, ανοίγει η εφαρμογή για 10 λεπτά, εξαφανίζονται από ό,τι μου λένε όποιο πρόλαβε τον κύριο ίδιο γιατί δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Αν όλοι. Ναι, είναι από πάνω, τώρα δεν ξέρω αν μα κάνουν όλοι χρήση. Στοί ισχύει και, τα και για εσά του ντόπιου. Δεν ισχύει για του ντόπιου, όχι. Φαντάζομαι. Δυστυχώ. δεν ισχύει. Εμεί θα πάμε στη Σάμο. Have του Σάμο. Εμεί θα έχουμε μπει του Σάμο. Μπράβο, να μπει του Σάμο. Το είναι το Είχε 아. προγραμματιστεί αυτή η επίσκεψη στις αίρες του Καραμαλί, την Καραμαλίκια Ναι, να πάνε τους τσιμπήσεις τώρα Ναι, ναι και βλέπω εκεί φωτογραφίες, selfie το βγάζουν τα παιδάκια τώρα ε, Μίλησε ο Καραμαλίς χθες Α, είναι και ο ο Ντεμέκ δίπλα, όπως το λένε, ο Καλά Ο Κωστάκης Όχι, ο, ο, ο, ο, ο Κωστάκης ο, ο, ο, ο, ο, ο Μεταφορών, λένε, πώς λέγεται, Κωστάκης Ο Μεταφορών, Κωστάκης, ναι Έχουμε τ Ποχηλαία Καραμάλ. Είναι πάρα πολύ γενικό mm. και κάνει περιοδία με του οτάκι εκεί. Αυτό πρώην υπουργό μεταφορών που βάζει το, το... το καπάκι στη ζώνη ναι, για να μιλάει. <laughs> το, το κουμπί στη ζώνη το για κουμπί, να μιλάει. Το με τη αυτό, αυτό, αυτό, είναι αυτό. Η χώρα. αυτό είναι η χώρα. Ο, ο υπουργό μεταφορών σε αυτή τη φωτογραφία. Ένα άλλο πρώην υπουργό τη οικογένεια πάλι ο Ιάπη είχε αυτοκίνητο Α, με ψευδεί πινάκιδε. Ιζα 4.000. Θέλω να πω ότι η χώρα έχει του αρίστου τη. Και όταν γίνει αυτό κάτι να μου πει, να τον κυνηγάνε. Όχι, όχι. Πού κοιναιολιάγε. <laughs> <ολιάπης. laughs> Έχει χαθεί ο Γιάννη. <laughs> <laughs> Ωραία, είναι. ήσυχα είμαι, τώρα ταράχτηκα. Απολ... Αυτό είναι απώλεια. Προθει... Να, αυτό να. Πούμε, αυτό είναι απώλεια. Είχε να προσφέρει τον τόπο. Ε, στην υγεία του, everybody. Τι έχουμε χάσει. γιατί βλέπει καραμαλί και σε γυρίζει πίσω. Θυμάσαι αυτά. Κοίτα να Τι πήρε από το Γιουργάκι και μετά. Ένα στήρο πράγμα ένα, τι, υπήρξε, τι υπήρξε Μεγάλο οικονόμου ναι, ε, όχι, ε, Μεγάλο οικονόμου όχι, και ΣΥΡΙΖΑ, μετά, Μεγάλο Α. οικονόμου που στήριξε ΣΥΡΙΖΑ ήταν 151 Ψήφο κάποια στιγμή, το ξεχνά αυτά. Όχι, δεν τα Τι με να όλους κάνει, να είναι Σύνταγμα, να κάνει κάστανα αυτή. Ναι, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> Θέλω να πω, Σιριζέη, πολύ. Πασόκι, πάρα πολύ. <laughs> να κουπάμε πασόκου. Ήρθω ήρθε ο Ανδρουλάκη. Κούτσα, κούτσα, να μα σκεφτούμε. ήρθε ο την Όχι, ήρθε ο στην ζωή. Α, τι είναι αυτό το λέει σαν κάτι σε μια είδη Συρή το ηχητικό το επόμενο είναι Α, Και το <laughs> να Και ο Κωστής Παλάμα Ήρθω Ανδρουλάκη λοιπόν Εγώ έχω σου καριστεί κύριε Τσιμά <laughs> Υπάρχει απόπειρα του πρέντατορ Να παγιδεύσει το mail του Νιγηριανού Πρίγκιπα Δεν πρόκειται να συμβάλλω σε ένα τέτοιο σχέδιο ο πριγκίπας ο Νιγηριανός δεν το έχει πει αλλά θα μπορούσε είναι τέτοια η πολιτική ζωή που τα μοντάζει που κάνουμε εμεί. και αυτά πραγματικά καλά μας δεν ξεπεράσει δηλαδή τα κάνουμε έκριες φορέ και σκέφτομαι αφού αυτό έννοει δηλαδή είναι ο Καραμαλής όπως τον ξέρουμε πρώην πρωθυπουργός επιμερών του χρεοκόπησε η χώρα κανονικά είχε να απαντήσει για δεκάδε θέματα χάθηκε Χάθηκε, δεν μιλούσε καν, μίλησε στο δημοψήφισμα για άλλη μια πιστόλι, φορά. Αφού έτσι του πιστώνει ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει χθε μια μαντινάδα ευθέω κατά του Κυριακού Μπιτσουτάκη. Που σημαίνει όλα αυτά τα χρόνια έβραζε. Ο άνθρωπο δεν μπορούσε να κατέβει μπουκιά τίποτα. Και ξαφνικά αυτό είναι η πολιτική ζωή του τόπου τώρα. Όχι ωραίο. Να ευχάριστο. Χιλιό ευχαριστώ. Και δεν ναι. είχε και επιθεωρήσει φέτος πολλέ. Ναι, μόνο μία στο Άλσο. Παπαδοπούλου. Ναι, Παπαδοπούλου Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο, αλλά. Αν το δει έτσι συνολικά, μια πτυχή τώρα αυτή είναι η 20η πτυχή του τόπου. Γιατί έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε υπουργού, ο άλλο λέει πάλι του Μαρτινογιάννη, επειδή έπαιξε ένα σύριαλ κάποτε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Και, και είναι η αρχή τη προεκλογική περίοδου και θα είναι μακρά η προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι, άμα Αντάς, να το κάνει, τέλος. Αν λέει να την κάνει θεσμικά στο τέλο με τα δύο χέρια. Τον Ιούνιο, μετά το Πάσκαρα εκεί. Θα, θα γίνει πέρα. το σύστυγλο. Το Μισάρο το ξεκινήσαμε σε αυτή την εκπομπή τη Πέμπτη με Αητού. Αϊτό Που βας, Υπουργέ, πάμε Όχι, παραμένουμε σε αϊτούς, κολλάκες στις διευθμίσεις Ωραία ένας Δεξιός όρθις Ένας Περίπα Είμαι υπερήφανο και <Τοποίηση> ένα δεξιό όρση περίφανό. Ένα όρση Είμαι υπερήφανο.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 Η φλόγα που και τα χωριά Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβει. Αυτό είναι το σινιάλο Απ' τους κοινούς θνητούς Οι οποίοι αύριο έχουν συναυλία Πού? Στο Θέατρο Βράχων Στο Θέατρο Και τι θα δώσουμε τώρα Ένα μουσικό α. Όχι Πέντε διπλές προσκλήσεις Στο 2.11.10.80 Θα πάτε αύριο να ακούσετε τους κοινούς θνητούς Αυτό το τόσο αγαπημένο μας συγκρότημα Με στίχο ωραίο Με μουσικές Και με μια μίξη έτσι Rock, hip hop, ελληνική παραδοσιακή Όλα μαζί Οι πέντε που θα πάρετε 2.11.10.80 όσο ακούμε το σινιάλο Θα πάτε αύριο στο Θέατρο Βρέχων Η ανάπτυξη που κάζουν, σε θέλουν έτσι ώστε να σε λέγουν να σε εξουσιάζουνε κοιτάνε μόνο περισσότερα να τρώνε και να βγάζουνε αυτοί Αράζουνε σε φίλου εμεί εξοδιάζουν και χάσουν κινούνται ή πουλά σου. κλέψανε το βιό σου και σου δώσα πισώψει κουλά σου ε, για το καλό σου όλα γίνονται ύστερα και τι φωτοποιάνω σβήνουμε νερό επενδύσει στα και Το δίκαιο είναι δικό μας Και όσα για μας να έχουν πλάνα Σαν γίνει φωτιά η οργή μας Δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα Εύχημα μου αδερφέ και κατάρα Η φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνει συνιάλος εκείνη τη φλόγα Που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλους το φως Να γίνει ο λαό μας ο φως Να βάλει το χέρι του Να γίνει ο λαό μας ο φως ευχή, ευχή. Ε, μακάρι να συμβεί αυτό. Περιμένοντα τα φεριερήνητα ονόματα, ε, και είναι η κοινή θνητή θα πούμε και την ώρα έναρξη στο βράχον, είναι στο Μελίνα Μερκούρι. Στέλνει εδώ η Λιλιγέρη ένα μήνυμα και λέει Καλησπέρα, θίνη και Αποστόλη Καλή σεζόν με υγεία και δύναμη. Ευχαριστούμε σε όλου. Αν θέλετε και μπορείτε κάποια στιγμή να παίξετε τον Ντίκ για τον πατέρα μου, λέει που αναρώνει από μια μεγάλη περιπέτεια υγείας και του άρεσε πολύ. Πατέρα, σιγά και σταθερά θα πάνε όλα καλά και θα επιστρέψει σπίτι γιατί έχει μπόλιο και καρδιά. Ε, δεν ξέρω θα προλάβουμε σήμερα. Πάντως και μόνο που το είπαμε. θα, η σχή, γίνει θα, θα το δούμε, θα το δούμε. Το τώρα. Ισχύει, ισχύ, η ευχή ισχύει από εμά. Πώ το λένε, η ενέργεια, ό,τι καλύτερο να συμβεί. Η όθηση, πες το όπως θέλει. <Στονίκημα> τι πρόκειται. αυτοκίνητα έχουμε όλοι. Η, τι... Ηλεκτρικά, πάμε στην αστιπάλια, φορτίζουμε και ερχόμαστε. Ναι, ωραία. Το, ε, τα αυτοκίνητα Τεσλα θεωρούνται πολύ καλά, έτσι. Και πολύ ακριβά, ακριβά αυτοκίνητα. Ναι, το ξέρουμε όλοι. Υσχύει. Ένα χειμώνα λεφτά. Ναι, ναι. Ο Έλον Μάσκ όμω. Πού έκανε διακοπέ στην Ελλάδα. Και πήρε κιλά, κάτι τέτοιο. Ε, τώρα, <laughs> δεν έφαγε εκεί να βραστεί που φαγιάει άλλη σαν Μπούλο που ήρθε. Δεν ξέρω αν τα μάθε. Συμβα... Πώ δεν τα μάθα. Μα δεν μπορούσε να γλιτώσει από αυτά. Ενώ συμβαίνουν τόσα στον τόπο. Στον Εύρω είχαμε θέματα. Με την Τουρκία, εδώ βενζίνη ακρίβει, μαθαίναμε ότι σαν τραπούλο έφαγή και η σε Αυτή πανηγύρι μάλλον. Ναι. Ναι. Πήγε σαν τραπουλούξε μάλλον ναι Γιατί θα γίνει θα καλή για τα βραστή. Έρχεται από το Χόλιγουτ και, <laughs> και πα. Στο πανηγύρι να φε Τι βραστή. Ε, θα, αυτό τη έλειψε. Χάμπουρκ και τη έλειψε. Το βρίσκει. Από είπε το κόλπο του και να πει γύδα βραστή. Πάμε στην Ελλάδα. Σε ποιον νησί ήταν, Πού ήταν. Δεν ξέρω, δεν είδα. Θα φε μια γύδα <laughs> βραστή. <laughs> Αλυσμόνητη. Αλυσμόνητη. Είχαμε κόσμο. Είχαμε Boris Τζόνσον, είχαμε. Ένα και ένα. Δηλαδή, άμα hey, τα βάλει τώρα, πια έχει αλλάξει. Hey, το... Έχει απογειωθεί ο Κυριάκο, ο Άδουλο. Τέλο πάντων, τι λέγαμε για το Τέσλα. Τα Τέσλα, λοιπόν, τα αυτοκίνητα. Τα άδου, όλου, δεν δε έχει Τέσλα, θέλω να πω. Δεν πάνω, έχω. Ούτε Δεν βγαίνει μάνα μου. Γιατί <laughs> το πιο φθηνό έχει 53.000 53 από ό,τι κοίταγα. Μόνο. Ναι. Και τι είναι, κανένα μαρτάκι, σαν μικρό, έχει Μάλλον, ναι. Και τα, το πιο ακριβό δεν ξέρω. Τα Τέσλα, λοιπόν, οι οδηγοί που έχουν πάρει Τέσλα. πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Η Τέσλα είναι μια εταιρεία πραγματικά πρωτοποριακή. Κανένα δεν μπορεί να το αρνηθεί. Τα αυτοκίνητα που φτιάχνει είναι επίση καλά. Κανένα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Φαίνεται όμω ότι παρουσιάζουν προβλήματα, ίσω και λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν από τα microchips. Προβλήματα τα οποία δεν διορθώνει κιόλα η εταιρεία. Πριν, θυμίζω αυτή τη φωτογραφία, γιατί είναι από απεργία πείνα που κάνουν οι ιδιοκτήτε αυτοκινήτων Τέσλα, οι οποίοι έχουν σχηματίσει όπω το βλέπετε εδώ τη λέξη help με τα Τέσλα. Γιατί, γιατί τα αυτοκίνητα τους παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία η αντιπροσωπεία αρνείται να τους λύσει. Τι κάνει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που βλέπετε και να κάνουν απεργία πίνας; Και ήταν έξω από μια εταιρεία νομίζω την ίδια και είχαν βάλει τα αυτοκίνητα σε, και οι ίδιοι είχαν ξαπλώσει κάτω και γράφανε help. Με απεργία πείνα, έξω από την Τέστιλα. Στην τέσλα πια δεν έχουν ζωή. Ναι. Θέλω να πω: <laughs> Πάρω το στεφάνι με, με τα φιατάκια, με όλα τα υπόλοιπα. Τα λάτω, τα Ιούγκο θα πω εγώ. Ναι, όχι, ρε παιδί με όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που Επειδή έχουμε Επειδή είναι κερδισμόδα το ρόλο. Μια χαρά, ούτε απεργία πείνα έχουμε κάνει, ούτε τίποτα. Αυτή με τα Τέστιλα να την απεργία πείνα. Τι τα θε. Θέλω πω... Παρ' όλα αυτά, σχηματικά, άμα το δει, δείχνει την παγίδα του καπιταλισμού. Και τη υπερκατανάλωση. Ορίστε, oh, να την παθένεις. Περνάει κρίση ο καπιταλισμός Και αυτή. αυτό με στεναχωρεί. Πώς να το πω. Α, έχεις Φτάσαμε εκεί. αφού είναι το καλύτερο σύστημα, λέει, Ναι, ο Άδωνη το λέει. Α, να, και ο Γκορμπατσόφ το λέγε. Ο Γκορμπατσόφ. Α, τώρα πώ Γκορμπατσόφ. Είπε... Η κυρία πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, Έλε. Έλε, συλληπιτήριο, μια ανακοίνωση. Όχι, Στεφάν, που να πάει. Το Στεφάνη θα φτάσει η Μαρούλια. Ε, Έφτασε, <laughs> Μαρούλια, <μια> Μαρούλια. Έχουμε και αυτά τα μαρούλια από την πρόεδρο τη Δημοκρατία, να ξέρετε. <laughs> <laughs> λοιπόν, και γράφει τώρα. Έφυγε από κοντά μα ο άνθρωπο που έμαθε στη χώρα του τι σημαίνει μεταρρύθμιση. Πεστρόικα. <laughs> Πα Περίμενε. Ah. Και διαφάνεια, γκλάσνο, είναι οι ah, δύο λέξεις, συνθήματα του, του Γκορμπατσόφ. Έμαθε στη Ρωσία τότε η Σοβιετική Ένωση σημαίνει μεταρρύθμιση. Διαλύθηκαν τα πάντα. <laughs> <laughs> το Και συνεχίζει η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ συνέδεσε το όνομά του με το κρέμισμα του τείχους και τον εκδημοκρατισμό. Οκ, okay, τα ονόματα τη. Σοβιετική Ένωση. Εκδημοκρατισμό, δηλαδή. Πολύ κομψή η κυρία Πρόεδρο Δημοκρατίας. Η κυρία Πρόεδρο μιλάει γενικώ, εμπά περιπτώσει. Και αν συνεχίζει. Δί, αν, αν δεν κλείνει ότι πήγε και αυτό η γειτονιά των Αγγέλων, δεν θέλω να συνεχίσουμε. Με το παντέλο θα ήταν ωραίο να το να προσέξουμε το παντέλο. Ή το παντέλο. Το παντέλο που είναι ρώσικο. Και συνεχίζει η Πρόεδρο Δημοκρατία. Όμω η μετάβαση έμελε να παραμείνει μητελή και η Ρωσία δείχνει σήμερα το σκληρό πρόσωπό τη ανελευθερία. Εκείνο πάντως προσπάθησε αιωνία του η μνήμη. Μα Μας αποζημίωσε ελαφρώ στο τέλος. Ναι, θα μπορούσα να πήγε το μπαντέλο. Αλλά θα ήθελα και τον μπαντέλο κάτι. Και, και ο Γιάννης Βαρουφάκη χθε στο Twitter το έβγαλε Γιάννης, από, το πιο ωραίο μήνυμα, από τα πιο ωραία μηνύματα που έχει βγάλει πολιτικό για τον Κορμπατσόφ από τα πιο ακατανόητα μηνύματα. Δεν ξέρω σε τι, σε τι φάση να ήταν όταν Θα μπορούσα να πούμε ότι δεν είσαι φάση και στο δεν μπορούμε να, να μην Ωραία, λέει. Αντίο στο σοβιετικό ηγέτη που μα απελευθέρωσε από τον ψυχρό πόλεμο, παρένθεση, μέχρι που Ουάσιγκτον και Πούτιν μα βούτυξαν σε νέο. Κλείνει παρένθεση. Και πάσχισε και που πάσχισε να εκδημοκρατήσει τον κεντρικό προγραμματισμό χωρί του αλγόριθμους που σήμερα θεμελιώνουν το φεουδαρχικό κεντρικό προγραμματισμό τη Big Tech. Γιάννη <σκυρίζει> <σκυρίζει> Βαρουφάκη. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Η πολιτική ζωή του τόπου γίνεται όλο και καλύτερη. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Απορώ γιατί το δείχνουν χαμηλά δημοσκοπήσει το Γιατί δεν είχε βγάλει το Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Η πέντε που θα πάτε αύριο στο Θέατρο Βράχων 9 η ώρα ξεκινά η συναυλία των κοινών θνητών είναι ο κύριος Δημήτρης Κασαπάκης Η κυρία Ζωή Απέργη, η κυρία Ευθυμία Εξάρχου, ο κύριο Λευτέρη Τσαμπάνη, η Τσαμπάνη δεν ξέρω, και ο κύριο Γιώργο Ντούρα. Η Ντούρα, δεν έχει σημασία η Τόνη. Αυτοί οι πέντε λοιπόν θα πάτε εκεί στην είσοδο, θα πείτε από Ελληνοφρένια, κερδίσετε τι προσκλήσει. Και το όνομά σα. Τους... Ναι, βέβαια, τι θα πούμε. Από κάποια στιγμή στο βράχο υπάρχει πάντα πρόβλημα πάρκα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Γίνεται νωρίτερα να βολευτείτε, να κάνετε. Εφόσον εκεί θα ξεκινάει... και κυλήσει στο Βίρονα, ναι, ναι, ναι, και το πάρκαγκ θα είναι πρόβλημα. Και εκεί στι προσκλήσει μπροστά πάντα δημιουργείται και ένα κομφουζιάκι. Αυτοί οι πέντε, λοιπόν, τα στέλνουμε τα ονόματα. Θα πάτε αύριο να δείτε κοινού θνητού. Ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, πολύ αγαπημένο. Με στίχο καθαρό, με άποψη καθαρή και με μελωδία. Γιατί όλα αυτά τα χιπχοειδή, τα καινούργια, η ραπ, η τραπ. Καλά, η τραπ είναι σκουπίδιλα. Ακούω τα παιδιά απέναντι από το σπίτι μου. Έχει μια άλλο η ραπ, άλλο η τραπ, μην τα βάζει δίπλα. Έχει μια παιδική χαρά απέναντι από το σπίτι μου. Και από το βράδυ και μετά έρχονται έφηβοι και βάζουν τα κινητόφωνα και ακούνε πέρα από την τραπ τραγούδια χωρί μελωδία. Ναι. Δεν υπάρχει μελωδία. Και επειδή σαν ένα αύριο, πέθανε και ο Μίξ Σωταρί. Για κάνεις κάνει. Όχι, δεν λέω <laughs> <Θέλει> μελωδία. <laughs> Ρε, παιδί μου, ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο για τη μελωδία. Δεν μπορεί να είναι αριθμό αντίστοιχο. Τάπ, τάπ, συνέχεια. Θε και κάτι να ανανιώσει αλλιώ. Εμεί οι παλιοί εμπαζέ. Για αρχή είπαινα. να ακού ένα όργανο, κάτι. Κάτι, ναι, ενώ οι κοινοί βάζουν και μελωδία. Και πολύ ωραία και μελωδία. Κάνουν ένα Ναι, ναι, απλά τώρα μιλάμε για του κοινού επειδή είναι εδώ. Χθε λοιπόν είναι ο Βασίλη Κικilla στο πρωινό του αντένα. Γίνονται πάντα συνδέσει με υπουργού. Καλά. Τον τελευταίο καιρό βγαίνουν μόνο υπουργοί σε μονολόγου. Και μάλιστα βγαίνουν και σε δύο καναλιά τη μέρα. Ε, καλά, νομίζω επιτέλ, επιτέλου καταρχά. Χθε. Α όμως... τον ακούσουμε τον δημοσιογράφο να σου πει τα γάγια ίδια λένε. Τα ίδια, σωστό. Α τον πει... λοιπόν βγαίνει ο Βασίλη Κικilla, υπουργό τουρισμού, θυμίζω. Όχι όμω δεν ήταν στο στούντιο. Πού ήταν. Ήταν στην πλάκα. Α. Έγινε η σύνδεση από την πλάκα. Δηλαδή ήταν το δημοσιογράφοι στο στούντιο. Και διάλεξε, το είδα κι εγώ στο αρχή, γιατί είναι Αλοκική κυρία στην πλάκα. Στα αναφιότικα. Τα είδα εκεί, να... σε μια πλατεία τη πλάκα. Εδώ με βρήκα, είχα βγει. Γιατί ήταν εκεί, απαντιέται στη συνέχεια. Καλημέρα σα, καλημέρα και στου τηλεθεατέ σα. Καλώ ήρθατε, φιλεψενία από το κέντρο τη Αθήνα, από την πλάκα. Κύριε Υπουργέ, τι λένε οι καταστηματάρχε, τι λέει ο κόσμο εκεί, Πώ είναι τα Κύριε έσοδα. Δεν είναι καταστηματάρχε, θα σα ρωτήσουμε. Α, θα να του ρωτήσουμε, λοιπόν. Συναντήσαμε και πριν από λίγο εδώ τον κύριο Μιχαλόπουλο, που είναι και επιχειρηματία στην περιοχή. Σηκωθείτε κύριε Μιχαλόπουλου, είναι και εκπρόσωπο τουρισμού του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και πείτε μα. Τελειώνει σιγά σιγά η σεζόν, δεν μάλλον. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει. Ε, εγώ επιχειρώ στην περιοχή πάνω από 40 χρόνια. Είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο. Έχει ονοματεπώνυμο στον υπουργό μα, τον κύριο Κικύλια, ο οποίο έχει κάνει μια ιστορική συμφωνία. <συμφωνία> Πρώτη φορά πριν τη ξεκινήσει η σεζόν μεσούσει και στο τέλο. Υπουργό κατέβηκε στο πεζοδρόμιο, πόρτα-πόρτα, τον συνοδεύαμε εμεί. αφού γράζεται τις ανησυχίες μας, είναι δίπρα μας και είναι εξυσυνοδοιπόρος και μας. Δηλαδή, έχεις τον Υπουργό που για πρώτη φορά δεν είναι στο στούντιο είναι στην πλάκα. Και, και ρωτάει ο δημοσιογράφος. Κύριε Υπουργέ, πώ πάνε τα πράγματα και λέει ο Υπουργός, ας ρωτήσουμε... Τυχαία, τον δίπλα που έχω. Και ο δίπλα καλύτερο. λέει: Ο Κικίλια είναι ο καλύτερο υπουργό. <laughs> δεν, δεν έχει γίνει. Τε ρεπορτάζ, Τι κάνει, πηγαίνει να κάνει ρεπορτάζ. Ότι ήταν στημένο, ότι είχε τον άνθρωπο που θα τον έγκλειφε και πήγε εκεί για να. Δεν μπορεί στο στούντιο να είναι ο Κικίλια και να πει καλά λόγια κάποιο άλλο για τον Κικίλια. <laughs> θα ήταν δημοσιογράφο, οκ. Okay. Αλλά έπρεπε και ένα τρίτο. Ο οποίο Κικίλια με τη σειρά του, αν τύχει δίπλα σε ένα μυτσοτάκι, θα πει πίστα καλά. πάει. Αυτό. Έχει τύχει στην δίπλα σε μητέρα. Έχει τύχει και συνέχεια. Είχα κάνει ένα κλέψιμο ναι. Ναι. Ναι. Αλλά το να είναι ο υπουργό και αντί να επαντήσει ο υπουργό στην ερώτηση, προφανώ και προ συνεννόηση και με του δημοσιογράφου, βγάζει κάποιον φορέα, εκπρόσωπο φορέα, που γλύφει και λέει τα καλύτερα για τον υπουργό. Και εσύ πώ το έχει φανταστεί τώρα. Να πει κάποιον περιφέρεια. και να πει κύριε Υπουργέ, τα έχετε κάνει κατά. Όχι. Πώ το έχει να μην ο Αφού πήγε για ρεπορτάζ. Όταν είσαι υπουργό και σε καλούνε, πα στο κανάλι να ενημερώσει για το έργο σου. Mm. Δεν φέρνεις και κολαούζου που σου λένε ε, καλά λόγια. Έβαλε λίγο τώρα εσάν τώρα μια... Θέλω να πω. και να εξελίσσετε. ένα χρώμα στην ενημέρωση. Προχωράει όλο αυτό. Ανεβαίνει. Μα, ναι, πάει καλά. Δεν φτάνει το πρώτο επίπεδο κλεισίματο. Θε και δεύτερο. Φέρνει και κόσμο. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Όλοι Έλεμα... μαζί τώρα. <laughs> <laughs> Πού θα πάει Φε αυτό. γλώσσα. Το Μάιο τι θα γίνει που θα έχουμε εκλογέ. Το Μάρτιο πότε θα γίνουν αυτέ. Το Θα βοσκάμε. <laughs> το, το άχυρο στους δρόμους ελεύθερο <laughs> Νομίζω εκεί. ναι. Ε, επειδή είχαμε... Α, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα βάλουμε διαφημίσεις τώρα, Α, να τι τελειώνουμε και αυτές και εδώ είμαστε σε λίγο. Είναι καραμαλή. σωστή δημοκρατία θα ριζώσει μόνο εσύ. Έτσι η πατρίδα θα δοξαστεί. Κόστα προχώρα σε θέλει όλη η χώρα. Κόστα προχώρα σε θέλει όλη η χώρα. Εσύ ο αρχηγό μα. Κωνσταντίνε Καραμαλή, στρατός λαός μαζί σου σαν ορχήστρα συμφωνική, εμπρός για η για Αχ, δεν γράφονται τέτοια τραγουδιά. Δεν έχει, δεν έχει να χαρούμε. Δεν γράφονται πρώτα. τέτοια τραγουδιά. Αλλά ισχύει για τον τωρινό Κώστα Καρομαλίνη, για τον άλλον. Τί τον πρώτο. Τώρα. και για τον επόμενο Μο Κώστα. Μοναχά, Καραμαλή. τα story μου θα με βλέπει αγόρι μου. Ε, και Χαζομάρε. Αεράκι, Λέμαργο αγόρι στη φολέγκα. Oh, oh, oh, Ο oh, παπά, oh, oh. Ελένη θα σέβεσαι. Όλα τα λάντα που Ελένη. Εγώ είμαι φάδο. Ε, τότε τι κοροϊδέψα. Αγ... Δεν κοροϊδέψα. ανέφερα δεν κοροϊδέψα. Είμαι φουρεϊρικό. Όχι, Α, απλά το κόκκινο. Έχουμε παίξει καραμέλα εμεί εδώ. Πάνω το καραμέλα. Εμεί εδώ με του Κατζηδάκη και τους Σοστακόβιτς Πάτε... Παίζουμε και καραμέλα, φουρέιρα. Ένα ανοίξει λίγο το αυτοίμα σα και του ορίζοντε. Τρία μηνύματα Κροατών. Λέω Μιχάλης, και εμεί που χρησιμοποιούμε βενζίνες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, στηρίζουμε βαρδινογιάννητε. Εμέσω, σου είπαμε κιόλα. Βέβαια, ίσω και τον Πούτιν. Μην πω τώρα, και υπάλλη, υπάλλη. Γιατί όλοι αυτοί από που φέρνουν πετρέλαιο, μου ανοίγει στο στόμα. Ένα άλλο ακροατή λέει: Αυτό που δεν λέει κανεί είναι ότι η έσοδο Σουδού, Σοβιετική Ένωση, διαλύθηκε παρά και στη θέληση του Σοβιετικού λαού, ο οποίο λίγο καιρό πριν τη διαλύση είχε εκφράσει με δημοψήφισμα και σε ποσοστό 75% τη θέλησή του. Να μην διαλυθεί η χώρα του. Έλα τώρα, τι πας και θυμάσαι. Πάνω σαν brand πουλάει ακόμα σε μπλουζάκι, δηλαδή. Εννοείται. Πολύ καλά θα πάει. Τι θα πουλήσει η Ρωσία του Πούτιν. Ναι, χαζομάζει. Και είναι ένα άλλο εδώ, ένα Μιχαήλ υπογράφει. Κύρις Κατόψι, και θα βάλω και μπμπ. Κύριε Κατόψι και τι Ελληνοφρένε. Πρώτα-πρώτα, μπιπ στον τάφο του πατερούλη σα, Στάλιν. Δεύτερον, μπιπ στο στόμα σα. Και τρίτον, καλά σα μπμπ, ο Μιχαήλ, το μύθο τη Δήθεν λαοκρατία σα. Παλιωάρωστη του κερατά, κεφαλαίο όλα αυτά. Έτσι, το χάρτηκα στι που έχετε εσεί το μέγεθο. Αλλού βάζω και αλλού δεν βάζω. Γίνεται καλύτερο. Ναι. Που έχετε εσεί το μέγεθο να πείτε τον Κορμπατσόφ καραγκιόζη. Τον είπαμε χτε. <laughs> Εμεί το είπαμε <laughs> καραγκιόζη τον Κορμπατσόφ. Τι τσαχάτου, αυτό που έκανε τον είπανε. Πώ λέγεται αυτό που πιτώ. κάνει Διαφήμιση στην πιτσαχά. Τέλο πάντων, πέρα... κομμουνιστή oh, ηγέτη υποτίθεται. Εντάξει, τώρα πάμε αλλού και παίρνει μπάλα κι άλλου που κάνουν και τηλεπολίσει και τέτοια. Δεν ξέρω, μ, μ, μη γίνει μπέρδεμα και πούμε σε μέσω και αυτού. Oh, δεν είναι όσοι κάνουν διαφημίσει. Μιλάμε για έναν ηγέτη χώρα και μάλιστα ήταν και κομμουνιστή. <χαι> Λαντσαριζόταν όλα. Πανιά τα τάφαγε που δεν ήταν τελικά, ναι. Καραγκιόζη ήταν. Ναι. <χαι> και κάνει μετά διαφήμιση πιτσαχά. Το σύμβολο του καπιταλισμού που υποτίθεται έχει μεγαλώσει να. το πολεμάει αυτό το σύμβολο Τάχα. ή τον καπιταλισμό ή δεν ξέρω εγώ τι και παρέδωσε το λαό του χωρίς σχέδιο στα δόντια και στους λύκους ποιος ξένους. ηγέτης κάνει διαφήμιση Κανείς, και πίτσα χάτ και Μπορούν να βγάλουν αρκετά λεφτά Έχι από, τρόπους. από, από την τα ίδια πανεπιστήμια pizza hat, με άλλου Ναι, και από τα πανεπιστήμια που κάνουν ομιλίε και καλά. Και Αλλά το διάλειμμα να και να συμβολήσει δείχνει αυτό, το ποιον, του την, την αλλαγή. Παίζει και αυτό και το Λουίβι Δηλαδή, δύο εμβληματικά προϊόντα του συστήματος αυτού. Θα κάνω μια μικρή ρεκλάμα. Ένα spoiler. Δεν έχει βγει ακόμα το δελτίο τύπου, τώρα βγαίνει. 28 Σεπτεμβρίου, Με καλεσμένο το Δημήτρη Μετζέλο, τα ημισκούμπρια, στο Flyro Theater. Σpoiler. Τέλο του μήνα. Τέλο του μήνα, 28 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το λέω από τώρα να ετοιμάζεστε. Ε, το, κοίτα, πάνω να ρωτώ. Ράψω. Τώρα που το, <laughs> Πάω να ρωτώ, θα τα πούμε εκατό φορέ μέχρι το. Είναι θα κυκνέ, μεσολαβική κνέα. Θα, θα κυκνέ, τα πούμε ρο. όλα. Θα τα πούμε, Θα τα πούμε λοιπόν. Εδώ σα αποχαιρετούμε. Βάλε λίγο κοινού να πάμε προ το μαγκαζίνο. Τα <laughs> άλλα θα τα πούμε αύριο εμεί τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Οι θρησκείες είναι οι θεσμοθέτες του παραλόγου και της φλακίας που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες αντσυχίες. Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδια και με χρήματα. Το κακό θα φοβάται το κάρδιμο και τους ψάλμους. Ζούμε ακόμη στο μεσένα. Παραμύθια να μα λέει η χιά μα. Να μην κάναμε μαλάκια στα παιδιά μα. Να ήταν οι δρόμοι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και οι πεζοί να μην τα είχανε χαμένα. Να ήταν κάθαρο το χώμα, το νερό και ο αέρα. Και χαρμό το ξύπνημα τη μέρα. Και οι μικροί που σκάνε σαν τα αγριόχορτα με στο προάυλιο να μην είχαν καγκελό πόρτα. Να ήταν νιώματε οι κουβέντε μα από διαλόγου. Όχι θολού και παραλίου μονολόγου. Να μα φανέρωνανε επιστημονικά του λόγου. Που έχουμε για παιδαγωγού, του θεολόγου. Να ήταν ο άνθρωπο και ή Ότι είναι γύρω του να το πω της γνώση Κι απ' το πολίτο να κενά Να νουρίζω κι εμένα Μα δεν αλλάζει ο Είναι τριγύρω μα τα πάντα, ροστημένα. Θέλει αγάπη και δουλειά, γνώση και αγώνα. Γίνει η που σβήνει τον κανόνα. Γίνει τραγούδια, στο στββλάκα. Τον ανήκει το και τον Το φωτιά. Να τα και τα ξέρα. Η να τα κάνει καθαρά. Στον ήλιο τον αγέρα, στον, το Αντάμα με την τάμα την ψυχή πόσο κι θέλει, Δεν μπορεί το χρόνο να το βάρσε αμόσι Αξίζει να είναι δώρο η ζωή σε ένα μαγκιόρο Που θυσία γίνεται για τους ανθρώπους Τους κόπους και τα βάσανα σε κάθε σατανά Να τα πετάνε πέτρες με σφεντώνες τα παιδιά Να χτυπάει καπάνα για στους κάναν κάθε μάνα Να φιλήσει παγωμένο το μωρό της Να χτύπαγει η καρδιά όλης της γης για τους ανθρώπους της φυγής και να βρούμε το λιτρομό της Να ήταν ο άνθρωπος και ρίχου πριν αλλιώσει Ό,τι είναι γύρω του να το η γνώση Κι αυτό πολύ να κενά Να νουρίσω και εμένα Μα δεν αλλάζει ο τουνιάς από μια φαινά Δεν έχω ουρανό Ούτε Θεό Για να προσευχηθώ Για να σωθώ Μακρόα συζητώ Απ' το λαό Δεν έχω ουράνο ούτε Θεό Για να προσευχηθώ για να σωθώ Μακρόα απ' το λαό Δεν έχω ουράνο ούτε Θεό Για να προσευχηθώ για να σωθώ A Croá se